Lesson 7. έντονο μάθημα. Μαρέσι θάλασσα, γιατί μου μιλάς; Μαρέσι, σάκους αναλές κρυφά, πότε γριέβετε, βόνκι στενάζει και πότε ολόχαρη, παίζει, γελά. In Greece, you can't avoid meeting the sea, and if you happen to travel to the islands. You’ll probably have occasion to appreciate its brilliant blue stillness. This verse comes from a poem by a Greek poet who was born on the island of Lefkas. τόομα του PT ήταν αριistoττελις βλαωρτης και τόνομα τουν Iσού Lefkaza.